Αγαπητοί Ακροατές, χαίρετε. Όσοι παρακολουθήσατε την τελευταία μας εκπομπή, την προηγούμενη, γνωρίζετε ότι αρχίσαμε την ανάγνωση ενός νέου βιβλίου του συγγραφέως γέροντος Εφρέμ του του με τίτλο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιότης» «Εκοιμήθη το 1959». Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε τα της παραμονής στην Αθήνα των δύο αδελφών του Φραγκίσκου και του Λεωνάρδου. Μόλις οι δύο έφηβοι έφτασαν στον Πειραιά, αρχικά πήγαν και φιλοξενήθηκαν στο σπίτι της θεία τους Αλεξάνδρας στο Λάβριο και πιθανόν να εργάστηκε ο Φραγκίσκος σαν εργάτης στα εκεί μεταλλεία. Επειδή δε προήρχεται από πάρα πολύ φτωχή οικογένεια... Από νωρί επιδόθηκε με ζήλο στη δουλειά με σκοπό να βοηθήσει την οικογένειά του και να πλουτίσει. Έλεγε με το λογισμό του «Ή θα πλουτίσω ή να πεθάνω». Μπούχτησα τη φτώχεια και τη δυστυχία στο σπίτι. Μετά το Λαύριο εργάστηκε ως μάγειρα και φούρναρης σε αρχοντικά σπίτια του Πειραιά. Έτσι με τη φιλότιμη εργασία του άρχισε να στέλνει λίγα χρηματάκια στη μητέρα του. Μερικούς μήνες αργότερα έπιασε δουλειά στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο σαν ισπράκτορας. Στην εργασία του ήταν αγνός νέος, λογικός, δίκαιος και προπαντός τίμιος και αυτό οφείλεται στην αυστηρή του αγωγή και το φωτεινό παράδειγμα της οσίας μητέρας του. Το πόσο η καθαρή του καρδιά μισούσε το άδικο φαίνεται από τη συμπεριφορά του όταν δούλευε ως Ανέβαιναν πολλοί άνθρωποι στο τραμ και μερικοί του έδιδαν μεν την τιμή του εισιτήριου αλλά στη βιασύνη τους προχωρούσαν χωρίς να πάρουν το εισιτήριο. Ο Φραγκίσκος όμως δεν κρατούσε τα χρήματα αλλά έκοβε το εισιτήριο και το πετούσε γιατί σκεπτόταν και έλεγε «Δεν μπορώ εγώ να πιέσω τη συνείδησή μου διότι όλη η εταιρεία στο εισιτήριο στηρίζεται. Πώ τα χρήματα του εισιτήριου να τα βάλω στην τσέπη μου» Ωστόσο αυτήν τη φιλοτιμία του την βράβευε ο Θεός και συχνά τα βράδια ο νεαρός Φραγκίσκος έβρισκε ανεξήγητο περίσσευμα. Μάλιστα μία φορά το περίσσευμα έφτασε στις 50 έως 60 δραχμές, αρκετά σημαντικό ποσό για τον φτωχό έφηβο, αφού ισονδυναμούσε με ένα ολόκληρο μηνιάτικο της εποχής εκείνης. Ο Φραγκίσκος με το μεγάλο εκείνο περίσσευμα αγόρασε δύο χρυσές λίρες, για να συμβολίζουν την απαρχή μιας χρυσή σταδιοδρομίας. Ωστόσο ο νόμος, επειδή ήταν πολύ πονόψυχος, δεν αμελούσε την αρετή της ελεημοσύνης. Έδινε μέσα από την καρδιά του, χωρίς να περιμένει να του το ζητήσουν. Δεν είχαν περάσει πολλές ημέρες που αγόρασε τις λύρες και είδε μια καλογριούλα στην αγορά να ψωνίζει στα φύλια. Δυστυχώ όμως η καημενούλα δεν είχε αρκετά χρήματα, για την εποχή εκείνη οι τιμέ των προϊόντων ανέβαιναν τέσσερι και πέντε φορές πιο γρήγορα από τους μισθού των εργαζομένων. Ο Φραγκίσκος μόλι την είδε σε αυτή τη δύσκολη θέση, αυτόρμητα τη είπε Πάρε, πάρε στα φίλια, και εγώ πληρώνω. Η μοναχούλα πήρε τα σταφύλια και γεμάτη ευγνωμοσύνη, ανέφερε το περιστατικό στη γερόντισά τη, που έμενε εκεί κοντά, και εκείνη τη είπε Φώναξε τον να ανέβει επάνω τότε η μοναχή πήγε και βρήκε τον Φραγκίσκο και τον έφερε στο σπίτι. Όταν πήγε ο Φραγκίσκος της ρώτησε «Υπάρχει εδώ καμιά άρρωστη» «Υπάρχει παιδί μου» λέγει η Γερόνισα «μια φθησικιά». Ο καλόκαρδο Φραγκίσκος δεν υπελόγησε ούτε την ασθένεια, ούτε το κοινωνικό στίγμα, ούτε και τη δική του φτώχεια. Την πλησίασε άφοβα και μόλι του την καρδιά της έδωσε τις δύο χρυσές του λύρες». Η άρρωστη μοναχούλα τόσο συγκινήθηκε που έμπηξε τα κλάματα. Τον Σεπτέμβριο του 1915 ο Φραγκίσκος σε ηλικία 18 ετών κλήθηκε στα όπλα. Υπηρέτησε την υποχρεωτική του θητεία για δύο χρόνια στο ναυτικό. Εκεί εκτός των άλλων έμαθε πάρα πολύ καλά κολύμβηση και ήταν άφθαστος. Φαίνεται πως η εκπαίδευσή του... Ήταν ανάλογοι με των σημερινών βαντραχαντρόπων. Ο Φραγκίσκος στο ναυτικό διακρίθηκε για την ευσυνειδησία του και τις άριστες επιδόσεις του, ώστε ο διοικητής του τον βράφευσε με ένα ρολόι. Όταν τελείωσε τη θητεία του στο ναυτικό, άρχισε να εργάζεται μόνος του ως μικροέμπορος. Ήταν δραστήριος, αεκίνητος και σπιρτόζος. Έτσι σε λίγους μήνες να δημιουργήσει ικανή περιουσία και να εξελιχθεί σε έμπορο. Ποτέ όμως δεν συμβιβάστηκε όταν υπήρχαν ευκαιρίες να πλουτίσει με αδικία. Παρόλο που η εργασία του τον ανάγκαζε να συσχετιστεί με πολλοί κόσμο, εντούτης ήταν πολύ προσεκτικός. Μάλιστα η θεία του Αλεξάνδρα τον είχε αραβωνιάσει, αλλά καθώς έλεγε ο ίδιος, ζούσε τόσο προσεκτικά, ώστε ποτέ δεν άνοιξε τη μνηστή του, φοβούμενος μήπως φτάσει στο σημείο να την ασπαστεί. Σαν άνθρωπος και ο Φραγγίσκος είχε ένα ελάττωμα. Ήταν ένας οξύθιμος λεβέντης με πολύ τολμηρή καρδιά. Ο ίδιος έγραφε κατόπιν για τα νεανικά του χρόνια. Εγώ όταν ήμουν στον κόσμο με χίλιους τα έβαζα. Ήχον καρδίαν λεοντιέαν και οι λέξεις αυτές δεν ήταν σχήμα λόγου. Στροφή προς τον Θεό. Με τον τίμιο ιδρώτατο Φραγκίσκος, μέσα σε λίγους μήνες άρχισε κιόλας να πλησιάζει την εκπλήρωση του σκοπού του. Μπροστά του διαγραφόταν ένα λαμπρό κοσμικό μέλλον. Όμως ο Θεός, που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν σε πήγνωση αληθίας, είχε άλλα σχέδια. Βλέποντας την καθαρή ζωή του νέου και την χρυσή του καρδιά του έστειλε μια ακτίνα χάριτος για να τον σαγηνεύσει. Μια βραδιά στον ύπνο του είδε ένα όνειρο που το διηγήθηκε ο ίδιος. Είδα ότι περνούσε έξω από τα άκτορα, και αμέσως με πήραν δύο αξιωματικοί της ανακτορικής φρουράς και μαρέβασαν στο παλάτι. Δεν κατάλαβα τον λόγο και διαμαρτυρήθηκα. Οπότε μου απεκρίθησαν με καλοσύνη να μη φοβούμε αλλά να ανέβω γιατί είναι θέλημα του βασιλέως. Ανεβήκαμε σε ένα πολύ εξέρετο ανώτερο από κάθε επίγειο ανάκτορο και εκεί μου φόρεσαν μια ολόλευκη και πολύτιμη στολή και μου είπαν «Από δώ και μπρο θα υπηρετείς εδώ». Και με επήραν να προσκυνήσω το βασιλιά. Ξύπνησα αμέσω και τόσο πολύ εντυπώθηκαν μέσα μου αυτά που είδα και άκουσα, ώστε δεν μπορούσα να κάνω ή να σκεφτώ τίποτε. Σταμάτησε τις εργασίες μου και έμεινα σκεφτικό. Άκουγα συνεχώς μέσα μου ζωντανά, σαν να επαναλαμβανόταν διαρκώς εκείνη η εντολή. Από τώρα και μπρος θα υπηρετείς εδώ. Όλη μου η κατάσταση εσωτερικά και εξωτερικά ξε... Δεν μου απασχολούσε τίποτε από όσα βρίσκονταν πάνω στη γη, αλλά και δεν γνώριζα τι είναι αυτό που είδα και τι έπρεπε να κάνω. Ακολούθως, δημιουργήθηκε μέσα μου λύπη, αθυμία και αποστροφή προς τα επίγεια. Όταν τον είδαν έτσι άκεφο οι κόρες της ιδιοκτήτριας του σπιτιού που έμενε, τον ρώτησαν την αιτία και για να τον βοηθήσουν, το έδωσαν να διαβάσει το νέο Εκλόγιον, ένα βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που περιέχει δίους Αγίων, Οσίων και Μαρτύρων. Απόρησε ο Φραγκίσκος όταν το διάβασε. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για τον Θεό τόσο σκληρά στη ζωή τους και που έκαναν με τη βοήθειά του τόσα σημεία και τέρατα. Ο Θεός έστειλε τον φωτισμό του στον αγνό και τίμιο νέο, άνοιξε ο του και άρχισε να σκέπτεται για την ψυχή του. Τα λόγια «από τώρα και μπρο θα υπηρετείς εδώ» αντιχούσαν διαρκώς μέσα του. Το πρώτο πράγμα που έσπευσε να κάνει ήταν να εξομολογηθεί στο πνευματικό της αμαρτίας του. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του που εξομολογήθηκε με γοερούς και ποταμούς δακρύων άρχισε να εγκαταλείπει το εμπόριο που το θεωρούσε πλέον εμπόδιο και αμαρτία στη νέα του πνευματική πορεία σκεπτόταν τι το θέλω το εμπόριο και τα χρήματα καλύτερα ας πλουτίσω πνευματικά πράγματι τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλον κερδίσει την δε ψυχή να αυτού ζημιωθεί ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού και έτσι σαν τον καλό έμπορο της παραβολής εγκατέλειψε το εμπόριο για να έβρει τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Άρχισε να εργάζεται εδώ και εκεί ίσα ίσα για να κερδίζει μόνο το ψωμί του ούτω ώστε να έχει αμεριμνησία και να μπορεί να ασχολείται με την προσευχή. Τις οικονομίες του που με τόσο κόπο και τίμιο είχε συγκεντρώσει άρχισε να τις δίνει ελεημοσύνη. Πάντρεψε την αδελφή του την Αργίνα, πρίκησε τη μικρή Μαρουσό και έδωσε χρήματα για να γίνει σαρανταλίτρουγο για την ψυχή του πατέρα του. Παράλληλα πήγαινε σε διάφορα προσκυνήματα για να τονωθεί η πίστη του. Πήγε στο μοναστήρι του Ασίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά και στην Παναγία της Τίνου. Όταν άκουσε διάφορα θαύματα από τους ανθρώπους που συνίνησε, και ιδιαίτερα όταν είδε με τα ίδια τα μάτια μερικά θαύματα, κατάλαβε πως οι ιστορίες που διάβαζε στον νέο εκλόγιο ήταν αληθινές. Βλέποντας ο Θεός ότι ο Φραγκίσκος ανταποκρίθηκε με σύνεση στην κλίση του, πυρπόλησε την καρδιά του νέου με την χάρη του. Σαν τους αποστόλου ένιωθε να καίγεται και να λιώνει από την αγάπη του Θεού. Δεν μπορούσε πλέον να μείνει άλλο στον θόρυβο και στην πόλη και έφευγε σε διάφορα ακατοίκητα μέρη για να προσεύχεται απερίσπαστα. Κυρίως σύχναζε στα βουνά της Πεντέλης που τότε ήσαν ακατοίκητα. Εκεί βρήκε καταφύγιο σε κάποιο ερυπωμένο μοναστήρι. Ο νερός Φραγκίσκος πιθανώς να ήθελε να πάει ευθύ εξ αρχή. Στο Άγιον Όρος. Όμως εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια, όλη η Μακεδονία ήταν ανάστατη. Και επιπλέον το 1918 είχε ξεσπάσει στην Ελλάδα η καταστροφική επιδημία της Ισπανικής γρίπης, που δεν προλάβαιναν οι ζώντες να θάψουν τους πεθαμένους. Αυτή λοιπόν ήταν η αιτία που δεν πραγματοποιήθηκε η μετάβασή του στο περιβόλιο της Παναγίας τότε. Ο Φραγκίσκος όμως δεν έχασε τον χρόνο του. Με την πρακτικότητα που τον διέκρινε εκμεταλλεύτηκε την καθυστέρηση για να ελέγξει τη κλίση του προς τη μοναχική ζωή. Γι' αυτό και προσπαθούσε να ασκηθεί όσο μπορούσε περισσότερο με τις φτωχικέ του γνώσεις. Άρχισε να νηστεύει πολύ. Περνούσε το 24ωρό του με λίγο ψωμί και ένα-δυο μεγάλα λουκούμια. Δινόταν απλά και μοίραζε τα λίγα χρήματά του στους πτωχούς. Θέλοντας να μιμηθεί τους τυλίτες, ξενυχτούσε πάνω στα δέντρα. Μια φορά ανέβηκε σε μια αμυγδαλιά σαν τον Άγιο Δαβίδ τον Εν Θεσσαλονίκη και εκεί ασκήτευε. Πάνω στην αμυγδαλιά προσπαθούσε να προσεύχεται ολονυχτείως. Κάποια στιγμή όμως εξαντλημένος από την νηστεία και την αγρυπνία αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, Είχε πέσει τόσο πολύ χιόνι, που όλα τριγύρω ήταν κάτασπρα και ο ίδιος κουκουλωμένο με χιόνι. Είχε κοκαλώσει από το κρύο. Με τέτοια αποφασιστικότητα συντοχρόνο άρχισε να προοδεύει στην άσκηση όπως ο ίδιος αργότερα έγραφε σε κάποια μοναχή του. «Εν κόσμο ήμιν και εν κρυπτό και αιμάτων πλήρης αγώνας επίουν. Ένατην και κατά δύο ημέρας άπαξ εστίων. Τα βουνά της Πεντέλης και Σπήλαια εγνώρισαν με ως νυκτικόρακα πεινώντα και κλαίοντα, ζητούντα σωθήνε. Δοκιμάζον, εάν δύναμε να υποφέρω τους πόνους, να φύγω για μοναχός εις το Άγιον Όρος. Και αφού καλώ σε γυμνά ολίγα έτη, «Παρεκάλλον τον Κύριο να με συγχωρεί ότι ίστιον κατά δύο ημέρας» «και έλεγαν ότι όταν έρθω ο Άγιον Όρος να εστείο αναοκτώ» «καθώς γράφουν οι δίοι των Αγίων». Μετά από δύο περίπου χρόνια, όταν πια ήδη ότι μπορεί να γίνει μοναχός, αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος με την πρώτη ευκαιρία. Στο μεταξύ είχαν λήξει και οι πολεμικές συγκρούσεις στα Βαλκάνια» και είχαν ανοίξει και οι συγκοινωνίε. Μια μέρα που κατέβηκε στην Αθήνα... έτυχε να συναντήσει έναν Αγιορείτη μοναχό από τις Καριές... ονόματι Ονούφριο. Τον παρακάλεσε να τον πάρει μαζί του όταν θα επιστρέψει... και έτσι έφτασε ο Φραγκίσκος στο Άγιον Όρος. μεταξύ πριν φύγει από τον κόσμο... αποκατέστησε την αδελφή του Εργίνα... δίδοντάς της την ανάλογη πρίκα και μοίρασε όλα τα υπόλοιπα χρήματά του ελεημοσύνη. Και το 1921, σε ηλικία 24 ετών, ελεύθερος από υποχρεώσεις, ξεκίνησε για το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας. Στο Άγιον Όρος, σε αναζήτηση πνευματικού οδηγού. Ο Φραγκίσκος έφτασε στο ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, αμέσως μετά την απελευθέρωσή του, από τον τουρκικό ζυγό τότε ο Άθωνας έσφιζε από ζωή φιλοξενούσε 5.000 μοναχού, μοναχούς εκ των οποίων η μισή περίπου ήσαν Έλληνες υπήρχαν ακόμη Ρώσοι Ρουμάνοι, Βούλγαροι Σέρβοι και Γεωργιανοί όπως κάθε υποψήφιος έτσι και ο νερός Φραγκίσκος αφού αποφάσισε να φιερωθεί στο Θεό έπρεπε να επιλέξει τον ασκητικό τόπο και τρόπο ζωής που τέριαζε περισσότερο στον χαρακτήρα του. Σκοπός του ήταν να γίνει υποτακτικός κάποιου ασκητού που να αγρυπνεί όλη τη νύχτα και να νύφει. Γι' αυτό και κατευθύνθηκε προς την έρημο του Αγίου Όρους. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τις απότομες ακτές της νοτιοδυτικής χερσονήσου του Άθω που είναι βραχώδεις, άνιδρες, απόκριμνες και δυσπρόσιτε. Εκεί βρίσκονταν οι περισσότερες και τα ερημητήρια. Ο νεαρός Φραγκίσκος πήγε προς τα εκεί αναζητώντας πνευματικό οδηγό. Έλεγε «Θα πάω να βρω έναν άνθρωπο να τρώει χόρτα και όχι ψωμί». Ήθελε ο πνευματικό του οδηγό, να είναι όμοιος με αυτούς που διάβαζε στα πατερικά βιβλία, ώστε να διδαχθεί από αυτόν την ακριβή μοναχική πολιτεία ουράνιων, θεωρίαν και πράξειν. Το τι ακριβώς αναζητούσε φαίνεται από τις ακόλουθιες διδασκαλίες του. Εις το Άγιον Όρος βλέπουμε μοναχούς που κάνουν καλά και βλέπουμε μοναχούς που δεν κάνουν καλά. Μοναχική ζωή δεν είναι να φύγουμε από τον κόσμο και να έρθουμε στο Άγιον Όρος και να γίνουμε μοναχοί. Αυτό το κάνουμε εύκολα, αλλά εκείνο που έχει ουσιαστική σημασία είναι να βγαίροντα, που θα μας διδάξει πώς κερδίζεται η χάρης του Θεού, πώς βρίσκεται, πώς σκάπτεται, πώς ανακαλύπτεται ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Να βρούμε γέροντα να μας οδηγήσει. Γέροντα να μας κατηχήσει. Γέροντα να μας διδάξει τι είναι η καλογερική ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι εκείνος που παρεκτρέπεται το παθαίνει διότι δεν βρήκε γέροντα. Και όταν αυτός γίνει γέροντας τι θα παραδώσει στον υποτακτικόν του ότι αυτός έχει. Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι η πνευματική πρόοδος του μοναχού, αλλά και κάθε χριστιανού έγκυται στην εξέβρεση έμπειρου πνευματικού οδηγού. Εάν η έρημος χάριζε από μόνη την νοερά προσευχή, τότε όλοι θα την είχαν. Όμως οι εργάτες την νοεράς προσευχής είναι μετρημένοι στα δάκτυλα. Γιατί, διότι υπάρχει έλλειψης εμπειρων διδασκάλων και απλανών οδηγών. Μόλις έφτασε ο νερός Φραγκίσκος στο Άγιο Όρος, κατάλαβε από προσωπική του πείρα ότι η αληθινή οδηγή της νοεράς εργασίας όλο ένα και λιγόστευαν. Όμως παρά τις απίστευτες δυσκολίες εκείνης της εποχής, το Άγιο Όρος συνέχιζε να παράγει μεγάλους νηπτικούς οδηγούς, όπως τον διακριτικό Ιγνάτιο τον Πνευματικό τον Κατουνακιώτη, τον περίφημο σάβατο Μπνευματικό, τον Ξακουστό Καλίνικο τον Ησυχαστή, την μεγάλη μορφή Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, τον Ιωακίμ Σπετσιέρη στην Εασκήτη, τον τυφλό ασκητή που ευωδίαζε το κελί του την ώρα της προσευχής και τον Δανιήλ τον Ησυχαστή από τον οποίο ο γέροντας Ιωσήφ πήρε την ησυχαστική τάξη. Έτσι, ενώ τον 19ο αιώνα με αρχές του 20ου πέρασαν μεγάλα πνευματικά αναστήματα, παρά τα αυτά δεν υπήρχε διάδοχος νυπτικής κατάστασης. Γι' αυτό έγραφε τότε ο σοφότατος Γέρον διαδοχος νηπτικής καταστασης γι αυτο εγραφε τοτε ο Κατουνακιώτης. Σήμερον δυστυχώς, διαναμεί να μη εισερχόμεθα το ιερόν τούτο υψηλόν πολίτευμα με προϋποθέσεις της γενναίας αυταπαρνήσεως και τελείας αποταγής του κόσμου και δια να μην έχουμε τους αρμοδίους αλήπτας ή την πνευματικούς ευρισκόμεθα πάντοτε εις το απροχώρητον. Ο Φραγκίσκος εστενοχωρεί το πολύ με την πραγματικότητα της εποχής του. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγερτών πατέρων Ήρκούντο στις τυπικές ακολουθίες δίδοντας μεγάλη βαρύτητα στο εργόχειρο. Γεγονός ήταν ότι την εποχή εκείνη πουθενά δεν φαινόταν κάποιος που να ασχολείται και να διδάσκει την νοερά εργασία. Πιθανός να υπήρχαν μερικοί κρυμμένοι αλλά όλοι έργαν στον Φραγκίσκο πω οι οδηγοί της νοεράς προσευχής είχαν εκλείψει. ο νεαρός Φραγκίσκος Όλος φωτιά όπως ήταν, δεν παραιτήθηκε, δεν το έβαλε κάτω. Έτρεχε στην έρημο και στα σπήλαια, όπου άκουγε ότι βρίσκονται άνθρωποι πνευματικοί, ασκητές, ερημίτες και έψαχνε να βρει μήπως υπάρχει κάποιος κρυμμένος οδηγός που οι άλλοι δεν τον είχαν αντιληφθεί. Όπως έγραφε ο ίδιος, εζητήσαμεν, εφωνάξαμεν, εκλάψαμεν, Βουνό και τρύπα δεν αφήσαμεν, γυρεύοντα απλανή οδηγό να ακούσομεν λόγια ζωής, όχι αργά και μάταια. Εγώ εκείταζα πού υπάρχει ζωή, πού μπορώ να κερδίσω ωφέλεια ψυχής. Δηλαδή κατάλαβε ότι εξαφανίζονταν οι Άγιοι και ήδη είχε αρχίσει ο πνευματικό του ακούσε λόγων Θεού με πράξη και θεωρία. Υπήρχε βέβαια ένας μεγάλος αριθμός βιαστών μοναχών αλλά ελάχιστη οδηγή. Φυσικά υπήρχαν και τότε στο Άγιον Όρος όπως και παντού και πάντοτε άλλωστε εκείνοι που θέλουν να διδάσκουν τους άλλους με τα λόγια μόνο από τα βιβλία αλλά αραιά και πού να δίνουν πραγματικά τη ζωή τους στην επαλήθευση του Ευαγγελίου. Ο γέροντας Ιωσήφ έλεγε αργότερα «Τον ακυρίτης είναι τόσο εύκολο. Σαν να πετάς πέτρες από ένα ψηλό καμπαναριό κάτω ενώ το να πράττεις τα κηριτώμενα είναι τόσο δύσκολο. Σαν να τις κουβαλάς εκεί επάνω. Αυτό σημαίνει ότι έψαχνε να βρει πνευματικό οδηγό που να μπορεί να τον καθετουργήσει με ασφάλεια στον λιμόνα της καθαράς προσευχής και στην εξέβρεση της του. Διότι άλλο πράγμα είναι να αγωνίζεται κάποιος και άλλο να μπορεί να καθοδηγεί τον άλλο στην εξέβρεση της χάρητος. Επαναλαμβάνουμε, διότι άλλο πράγμα είναι να αγωνίζεται κάποιος και άλλο να μπορεί να καθοδηγήσει τον άλλο στην εξέβρεση της χάρητος. Το θέμα αυτό είναι σοβαρότατο για κάθε υποψήφιο μοναχό. Γι' αυτό και ο Φραγκίσκος πριν οριστικά υποταχθεί ήθελε να είναι σίγουρος ότι ο γέροντά του θα τον δίδασκε τη ζωή της προσευχής. Όταν μετά από χρόνια έγινε ο ίδιος γέροντα, φανέρωσε σε ένα πνευματικό του τέκνο ερημίτη αυτές τις απόψεις του. Οι Άγιοι Πατέρες όπου μα διδάσκουν να είμεθα εις την των αρετών υπακοήν Γενόμενοι μιμητέ του Ισου, αυτός είναι ο σκοπός Τον. Ήγουν, διαφτής να μας καθαρίσουν από τα διάφορα πάθη φρονήσεως και αυταρεσκίας ιδίου θελήματος, διαναλάβουμε την Θείαν Χάριν. Και πάλιν η Χάρις, όταν αναχωρεί διανα να μας γυμνάσει, ο Γέροντας ως μία Χάρις να σεβαστάζει και να σε καθοδηγεί με τους λόγους της πράξεως, όπου αυτό σε και σου θερμένη τον ζήλον, έως και εσύ Θεία χάρη και ευχές του πατρόσου, να ελευθερωθείς από τους αγώνας και να σε καταλάβει πάλι η Θεία Χάρης και να σου εμπιστευτεί ο γλυκής Ιησούς τους τιμίους της αυτού ως τέλειον. Ούδης λοιπόν άλλος σκοπός υπάρχει, δια να υπάγει ο άνθρωπος εις υπακοήν. Όμως την σήμερον ο καθίς νομίζω ότι παίρνει τον μαθητήν για να τον διδάξει τέχνην να βγάλει χρήματα ή να σκάπτει το αμπέλι ή να γίνει έμπορος και να τον κάνει κληρονόμων ή στο σπίτι ή κελίον ή στο μαγαζί ή εις ό,τι αν έχει ή δια να τον υπηρετεί. Εμεί δεν λέγομεν εξ αυτών ότι είναι ανάγκη να μην γίνουν αλλά ότι ο κύριος σκοπός όπου πάει ο μαθητής πλησίων του γέροντος να κάνει τελείαν υπακοήν είναι ο μεν γέροντας φλεγόμενος από αγάπην Χριστού να μεταδώσει το τάλαντον του πλούτου της αυτού αρετής ο δε μαθητής βέβαια αφού έχει τελείαν αυτά και κοπήν θελήματος κάνουν τελείαν υπακοήν και απολαμβάνει τόση χάριν παρα του πνευματικού του πατρός τότε αναμφιβόλως θα τελειώνει και πάσα στα διακονίας του σπιτιού ως απαραίτητα. Τον μεγάλο ασκητή που γύρευε τελικά δεν τον βρήκε. Υπήρχαν όμως κάποιοι ασκητές που έτρωγαν μια φορά την ημέρα, αλλά όχι μόνο χόρτα. Και μόνο έναν βρήκε που εκρατούσε ενάτη. Βέβαια η σωματική άσκηση είναι μόνο ένας τομέας του πνευματικού αγώνος αλλά από αυτό το σημείο μπορούσε να καταλάβει και την γενικότερη πνευματική προθυμία τους διότι εκείνος που είναι πρόθυμος στα υλικά είναι πρόθυμος και στα πνευματικά αυτή η αδιαφορία πλήγωσε την νεανική καρδιά του γιατί δεν βρήκε αυτό που η ψυχή του αναζητούσε όπως ο ίδιος έλεγε αργότερα η να ενθυμηθώ τα δάκρυα και τις ψυχής μου των πόνων, τας φωνάς τα σφωνάς όπου τα τα η μέραν και νύκτα κλεών. Ωστόσο ο νόμος δεν κάθισε αδρανής. Συνέχισε να ψάχνει και να γυρνά όλο το Άγιον Όρος, σπιθαμή προς σπιθαμί, μήπως ανακαλύψει κανέναν πραγματικό ασκητή, άνθρωπο ικανό να τον διδάξει με πράξη και θεωρία την νοερά εργασία βρήκε έναν ησυχαστή τον γέροντα Γεράσιμο χείο στην καταγωγή θαυμάσιος ασκητής εξ ασκόν την οεράμ προσευχήν 90 ετών έκαμε εις την κορυφή του προφήτου ηλιού 17 έτη παλεύουν με τους δαίμονας και κεραυνιζόμενος από τους καιρού. έμεινε άσυστος στήλος υπομονής αυτός είχε τα δάκρυα συνεχή γλυκαινόμενο στη μελέτη του Ιησού εξετέλεσε τον αμέριμνο βίον του πρόλαβε και τον Παπά Ιγνάτιο τον πνευματικό 95 ετών ο οποίος τον συμβούλευε πνευματικά ήταν αώματος για πολλά χρόνια και εξαίρετος διορατικός πνευματικός πάντοτε του έδινε σοφές πατρικέ συμβουλές και μεταξύ άλλων του έλεγε «Όποιος θα δουλέψει στα νιάτα του, θα έχει τροφές στα γερατιά του. Τώρα που είσαι νέος, να κάνεις προσευχές, νηστείε, ασκήσεις, μετάνιες για να έχεις να φας όταν γεράσεις». Οι δουλειέ του ήταν πολύτιμες και κάτι το θαυμαστό. Μαζί με τα λόγια του έβγαινε από το στόμα του και άριτος ευωδία από την ευχή που έλεγε ο Ερός και αδιαλείπτος. Βρήκε και έναν τυφλό γέροντα στα κατουνάκια, που έλεγε συνεχώς την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Πότε προφορικά και πότε νοερά! Πήγε σε αυτόν ο Φραγκίσκος για να τον συμβουλευθεί και να πει τον λογισμό του και εκείνος το απαντούσε «Παιδί μου, «Παιδί μου, την ευχή, την ευχή παιδί μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Συνάντησε και έναν άλλον σε μία σπηλιά, όπου έπρεπε την ημέρα να κλάψει 7 φορές. Αυτή ήταν η εργασία του. Έπρεπε όλη τη νύχτα να την περάσει με δάκρυα και το προσκεφάλι του ήταν πάντα βρεγμένο. Και τον ρωτούσε ο διακονητής όπου πήγαινε δύο-τρεις φορές την ημέρα διότι δεν ήθελε να τον έχει κοντά του διότι του διακόπτει το πένθος. Γέροντα, γιατί τόσον κλές Όταν παιδί μου ο άνθρωπος θεωρεί τον Θεό από την πολύ αγάπη τρέχουν τα δάκρυά του και δεν μπορεί να τα κρατήσει. Άλλου του έλεγεν ότι είχε δώσει αντίδωρο σε γυμνούς Αγίους Ασκητάς που ήταν αόρατοι. Άλλος ότι τους κοινωνούσε λειτουργών τα μεσάνυχτα. Άλλος είδε την Παναγίαν και άλλος Αγγέλους. Όλοι αυτοί ευωδίαζαν ως Άγια Λείψανα. Και θα τελειώσουμε αγαπητοί ακροατές με το ακόλουθο. Έγραφε ο Φραγκίσκος αργότερα. Ήσαν και πολλοί άλλοι θεωρητικοί, τους οποίους εγώ δεν ηξιώθιν να είδω, διότι ήχον τελειωθεί προενός ή δύο ετών και μου έλεγον τα θαυμάσια αυτών κατορθώματα, διότι εγώ με αυτά αδολέσχησα. Βήμα προς βήμα εγείρεζα τα βουνά και τα σπήλαια, Ναέβρο, Τιούτους. Την συνέχεια, αγαπητή ακροατέ. Θα την ακούσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε!